Η συμπαθία που έχουμε με την Ελληνική Ομοσπονδία είναι το να παραχωρήσουμε το χώρο να κάνουν προπόνηση. Εγώ ήδη το υπέγραψα, ήταν η αίτηση να ρίχνουμε πρωτοκόλου 3 του μήνα, <σχεδευτή> όπου βεβαίω και δεχτήκαμε και όχι μόνο δεχτήκαμε, επαναλαμβάνω, είναι τιμή μα να έρθει στην ώρα να κάνει προπόνηση η Ελληνική Ομοσπονδία. Ε, αυτό που δεν έγινε όμω ήταν η ενημέρωση από την Ομοσπονδία, το ότι ο κύριο Βολικάκης, ο αδερφός του και ο προπονητή ε, χρειαζόντουσαν την ομάδα του Βόλου να είναι μαζί του ώστε να κάνει προπόνηση μαζί του. Εμεί έχουμε πάρει μια απόβαση σαν δοπαρ όπου κλείνει το πενταδρόμιο για κυρίω για λόγους ασφαλείας και όχι μόνο. Παιδιά τετράχωνα, πεντάχωνα, εξάχωνα μπαίνουν στην πίστα με του προπονητές του και κάνουν προπόνηση γη που κάνουν προπόνηση και οι μεγάλοι που αγωνίζονται με ποδήλατα χωρί φρένα και τρέχουν με 60-70 χιλιόμετρα. Και για να αποφύγουμε μια κατάσταση, μια παγια κατάσταση εδώ και 10 ετών mm. είπαμε ότι θα κλείσουμε την πίστα μέχρι να συνονιθούμε εδώ τα σωματεία μεταξύ Δυστυχώ η συνάντηση που έγινε την πέμπτη το από χάρηκε που ήταν παρόν και τα άκουσε, αντιλήθηκε και ο ιδιο ότι το πρόβλημα εδώ είναι πραγματικά πολύ σοβαρό και πολύ μεγάλο. Όταν εμείς λοιπόν δώσαμε την απάντηση στην Ομοσπονδία, δεν μας εξηγήσε κανείς στην Ομοσπονδία ότι θα πρέπει να μπουν και αθλητές εδώ της Ρόδου διάφορων σωματείων και από το Βόλο που είχαν δεταξιδέψει. Και ο κύριος Παπασταματάγης, σαν πρόεδρος της τοπική επιτροπή, μου έστειλε μια... Μια επιστολή, ένα έγγραφο, το οποίο επίση το πρωτοκόλου και την παρασύνη από βήμα, όπου δίνουν δηλαδή ότι δεν πρέπει να επιτραπεί σε κανέναν αθλητή, εκτό από του αθλητέ Ελληνική Ελλάδος, να μπουν μέσα στο χώρο. Αυτά δεν κινδυνεύουν. δυο. Το... <σκυκ> <σκυκ> στο ποδηλα το δρόμο, όπου μα είπατε ότι δεν είναι σε καλή δεν κατάσταση. Δεν ε, λοιπόν Δεύτερη φορά. Ναι. Δεν είναι το ποτέ το που δεν είναι σε καλή κατάσταση. Τι είναι πάνε, ότι ναι. παίρνουν αθλητέ που αγωνίζονται. Μεγάλο επίπεδο μαζί με παιδάκια 4, 5 και 6 ετών με ροδάκια, και αυτό έχει γίνει και γίνεται όλο ε, και πιο συχνά. Σχέση όμω έχει αυτό με τον παγκόσμιο πρωταθλητή, ο οποίος... έχει σκεφτεί ότι ο λόγο που είναι η κλειστή η πίστα είναι αυτό. Εξαιρέσαμε ο ίδιος, όμως, ο ίδιος αναφέρει. Εξαιρέσαμε, εξαιρέσαμε την εθνική ομάδα. Και όταν λέμε εθνική ομάδα ποδηλασία, είναι μόνο ο Βολικάκης με τον προπονητή του. Δεν μα εξήγησαν την Ομοσπονδία ότι πρέπει να έρθουν και άλλοι 6, 7, 8 αθλητέ και από εδώ αυτητές Ρόδου, τους οποίους δεν επιτρέπουμε μέχρι να βρεθεί η λύση.